Στίχη 14:21, 14-21, Πατρικέ Προτροπέ του Αποστόλου. 14. Δεν θέλω με αυτά που γράφω να σας ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. 15. Ναι, σας συμβουλεύω με πατρικήν λαχτάραν και στοργήν. Διότι εάν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Ένα και μόνον έχετε πνευματικόν πατέρα. Εμέ. Διότι με την χάρη που μου έδωκε η κοινωνία και οι σχέσει μου με τον Χριστόν, διαμέσου του Ευαγγελίου, εγώ σα εγέννησα πνευματικός. 16. Αφού λοιπόν είμαι πατέρα σας, σας παρακαλώ γίνεστε μη μου. 17. Επειδή δε επιθυμώ να με μιμηθείτε, δι' αυτό σας έστελα τον Τιμόθεον, ο οποίος είναι μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, και ο οποίος θα σας υπενθυμίσει με ποιον τρόπον κηρύττω και συμπεριφέρομαι ως αφοσιωμένος ως τον Χριστόν Απόστολος, και πως διδάσκω όχι εις μίαν ή εις δύο εκκλησίας, αλλά κάθε μέρος και εις κάθε εκκλησίαν. 18. Μερικοί όμως από σας το επήρανε πάνω τους, σαν να μην επρόκειτο πλέον εγώ να έλθω προς σας. 19. Αλλά θα έλθω προς σας γρήγορα, εάν ο Κύριος θελήσει και δεν μου παρουσιαστεί εμπόδιον. Και θα γνωρίσω τότε όχι την ευγλωτία των φαντασμένων αυτών, αλλά την από του Αγίου πνεύμα δυναμήν τους εις να σώζουν ψυχά. 20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν στερεώνεται στις ψυχά των πιστών με ευγλωτίαν, αλλά με θεία δύναμη που ελκύει και οικοδομεί τα σκαρδίες εις Χριστόν. 21. Τι προτιμάτε, να έλθω προς με την ράβδον των εκπλήξεων και ελέγχων, ή να έλθω με αγάπη και με την επιοίκια και γλυκύτητα εκείνη που χαρίζει το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό προλαμβάνω τώρα και σας κάνω μερικούς ελέγχους για να διορθώσετε κάποιες αταξίες για τις οποίες έρχομαι να σας ομιλήσω.